Καλησπέρα. Ε, καλησ... Χρόνια πολλά. Σήμερα και την 28η. Ε, και σήμερα ε, είμαι η Ευελίνα και σήμερα θα κάνω την πρώτη μου δοκιμαστική εκπομπή στο Radio Music Heaven. Ε, έχω να ευχαριστήσω όσου με ακούνε, του φίλου, του Κροατές μου Και από το σταθμό βέβαια Τα παιδιά ε, Και σήμερα Θα μιλήσω για το Πως πέρασα Αυτές τις μέρες Τώρα Δευτέρα, αυτές και σήμερα ε, Και επίσης Θέλω να ευχαριστήσω και το παπά μου Που είναι εδώ δίπλου μου και με βοηθάει ε, Ας ξεκινήσουμε με το πρώτο τραγούδι της Αριάνα Grande, το Baby Eye. I, Baby, I got love for thee, so But the words can't even touch what's in my heart. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ε, ε, τώρα ας ξεκινήσουμε Λοιπόν, σήμερα ήταν, ήταν μια, ε, πώς να το πω, αερά τη μέρα ε, Είχε πάρα πολύ αερά έχω να πω ε, Σήμερα εγώ και πολλές φίλες μου με τα πουλιά κάναμε παρέλαση ε, και ευτυχώς δηλαδή που φόρεσα τσιμπηδάκια και δεν μου πήρε το καλπάκι ο αέρα. <laughs> λοιπόν ε, ε, τώρα θα θέλω να ε, χαιρετήσω τις φίλες μου που με ακούνε από το πέμπτο όσες βέβαια με ακούνε ε, ε, τώρα ε, να προχωρήσουμε στο επόμενο τραγούδι, το κέριον της Ολίβια Χόλτ. Some canyon in the way It's always gonna be a river το Κέριον της Ολίβια Χόλτ ελπίζω να σας άρεσε λοιπόν όταν ανέφερα πριν τα πουλάκια γιατί πολλοί δεν ξέρετε λέω να σας εξηγήσω τι είναι τα πουλάκια είναι το σώμα ελληνικού οδηγισμού και αυτό υπάρχει σε όλη την Ελλάδα ε εκεί είναι και στην Πρέβεζα έχουμε και ένα μήνος εμείς τα πουλιά και εκεί πάμε και σε κάθε συγκέντρωση έτσι όπως το αποκαλούμε ε, ε, παίζουμε διάφορα παιχνίδια με εκπαιδευτικό νόημα και κάθε συγκέντρωση έχει τη δική της δράση. Ε, ε, επίσης ξέχασα να πω ότι θέλω να καλυσπερίσω και την Ελένη που μας ακούει. Γεια σου Ελένη. Ε, και, ε, το, και το καλπάκι που ανέθερα ε, είναι ένα μέρος της στολή μας. Είναι σαν καπελάκι που σε αυτό βάζουμε τα πτυχία μας αυτά που περνάμε κάνοντας διάφορα πράγματα ε, και εκεί τα βάζουμε και αυτό το φοράμε, το καλπάκι στο κεφάλι. Λοιπόν, ε, τώρα να μπορούμε, νομίζω να προχωρήσουμε στο επόμενο τραγούδι. Ε, είναι το... This Bella Thorn this Zedayan to fashion is my kryptonite. I can't believe we got invited to such a big premiere. I know. Now the big question is what are we going to wear? Mm -hmm. Let's take a look. Where's that coming from? What we? for a double dose of sugar and smell. It's my kryptonite. να σας άρεσε. Τώρα θα σας μιλήσω για τη γιορτή που κάναμε στο σχολείο μου χτες. Λοιπόν, εμείς η τετάρτη τάξη αναλάβαμε ε, φέτος για δεύτερη και τελευταία χρονιά τη γιορτή της 28ης Οκτωβρίου. Ε, σε αυτή τη γιορτή παρουσιάσαμε διάφορα πράγματα. Είχαμε, δεν κάναμε σκετσάκι. Ε, είχαμε πείματα, αφηγήσεις. Και μπορώ να πω ότι και από κριτικές από του συγγενείς μου, η γιορτή ήταν πολύ ωραία. <συσκλή> <συσκλή> ε, το, το, ε, τώρα... Ε, θέλω να ευχαριστήσω την Μέρι Όμικρον που μας ακούει. Γεια σου Μέρι Όμικρον και σε ευχαριστώ πολύ που με ακούς. Ε, λοιπόν, στη γιορτή αυτή ε, ε, κάναμε, ε, β, βρήκαμε διάφορες πληροφορίες για το τι έγινε... Και έχω να σας πω ότι γράψαμε και ένα γράμμα στον κύριο Μανώλη Γλέζο. Και το, πιο, και το καλύτερο ήταν ότι μας απάντησε. Αυτό χαρήκαμε πολύ. Ε, και αυτό το γράμμα διαβάσαμε και την επιστολή που το στείλαμε στη γιορτή και αυτό που μας απάντησε. Ε, ε, Τώρα, ε, α, ε, ο κύριος Γλέζος μας, η, μας απάντησε στην επιστολή που του στείλαμε ε, σε ερωτήσεις που του κάναμε, γιατί... Δε ε, μας έγραψε την επιστολή, αν και δεν του αρέσει να μιλάει για αυτό που έκανε. Μας έστειλε την επιστολή επειδή ε, δεν ήθελε να να νομίζουμε ότι μας απαξιώνει. Και βέβαια μας την έστειλε και για άλλον ένα λόγο, επειδή ε, τον καλέσαμε στη γιορτή μας, αλλά επειδή είναι στις Βρυξέλλες δεν κατάφερε να έρθει. Ε, μπορούμε, υποθέτω, να προχωρήσουμε στο επόμενο τραγούδι της China and Mac MacLean, το Dynamite. Έτρο! Σήμερα, από ό,τι ανέφερα, έκανα ε, και παρέλαση με πολλέ από τι φίλες μου. Ε, Ήταν πολύ ωραία αυτή η παρέλαση, ήμασταν συντονισμένοι και ε, τα πήγαμε μια χαρά. Ε, βέβαια, έχω να πω και ότι αυτοί που ήρθαν πρώτη φορά τα πήγανε πάρα πολύ καλά. Ε, όχι εγώ βέβαια, που τώρα έχω τρία. Τρίτος χρόνος. Ε, τώρα, η παρέλαση. Η παρέλαση ήταν εύκολη. Ελπίζω και στα άλλα παιδιά να άρεσε που πρώτο Και ε, ε, ελπίζω και στις φίλε μου να άρεσε που παρέλασαν πάλι. Ε, τώρα... Ε, ε, Πιστεύω ότι ξέρετε ποιος είναι ο κύριος Μανώλης Γλέζος και για το, κατόρθω, για το μεγάλο κατόρθωμά του μαζί με τον φίλο του, τον Απόστολο Σάντα. Ε, και, ε, και τώρα θα προχωρήσουμε στο επόμενο τραγούδι της Ζεντέια το Dig Down, deepur Ε, ελπίζω να ήταν ωραίο. Ε, τώρα θα σας πω και ένα περίεργο που έγινε στην παρέλαση. Φέτος δεν είχαμε φιλερμονική. Μουσική έπαιζε από δίσκους και ακογόταν από ηχεία. Αυτό ε, έχω να πω ότι σε εμένα και στι φίλες μου δεν άρεσε η μουσική αυτή. Προτιμούμε τη φιλερμονική μουσική. Και ακούγεται πιο καλά και έχει και πιο ωραίο ρυθμό. Ε, επίσης έχω να πω ότι και πολλέ φίλε μου ε, ήταν παραστάτριε, ακόμα και στη στην παρέλαση. Μετά, ε, με την, την, μετά την παρέλαση, πολλοί κόσμοι ε, πήγαν για φαγητό και άλλος κόσμοι βέβαια πήγαν και για καφέ. Ε, στα, σε πολλά, πολλά μαγαζιά που περάσαμε Είχαν πάρα πολύ κόσμο ε, Ήταν σχεδόν, όχι σχεδόν, γεμάτα ήταν Λοιπόν, ε, ελπίζ, ε, τώρα πιστεύω ότι είναι η ώρα να προχωρήσουμε στο επόμενο τραγούδι Το Katy Perry, Dark Horse Yeah, y'all know what it is katie Perry, Juicy J. Uh huh. Let's rage you are you're gonna come to me. And here you are, but you better choose carefully. And fall in love when you meet her. If you get the chance, you better keep her. She's sweet as pie, but if you break her heart, she turns cold as a freezer. That fairy tale ending the a night in shiny armor. She can be my sleeping beauty. I'm gonna put her in a coma. Damn, I think I love her. Shot it so bad. I sprung and I don't care. She wrapped me like a roller coaster. Turned the bedroom into a fair. Her love is like a drug. I was trying to hit it and quit it. But little mama, so dope. I messed around and got addicted. Ωραίο okay. και ίδιο συγκεκριστικό έχω να πω, αν δείτε το βίντεο. Λοιπόν, τώρα θα αναφέρω το αύριο. Αύριο επιστροφή στα σχολεία. Αρχίζουν τώρα κονονικά τα διαβάσματα. Το τετραήμερο τελείωσε. Λοιπόν, αύριο στο σχολείο έχω να πω ότι θα έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε για το πώς ήταν η γιορτή, πώς θα πήγαμε, θα έχουμε πολλά συγχαρητήρια από την κυρία μας και τέτοια πράγματα αύριο στο σχολείο. Για να δούμε. Λοιπόν, α, τώρα ε, θέλω να πω ότι ε, έχω να πω συγχαρητήρια άμα μα ακούν οι φίλε μου. Θέλω να του πω συγχαρητήρια που μπήκανε παραστάτριες, ακόμα και σημεοφόροι. Συγχαρητήρια, κορίτσια. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στο επόμενο τραγούδι, το τη ακύρωτο το, το και τη Σριάνα το I can't remember to forget you και αυτό το τραγούδι το αφιερώνω στην Ελένη. Ελπίζω να σου αρέσει η Ελένη. Follow, follow, follow. Oh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, I can't remember to forget you oh, oh, oh, oh, oh, oh, I keep forgetting I should let you go But when you look at me The only memory Is us kissing in the moonlight Oh, oh, oh, oh, oh, oh. I can't remember to forget you Το ρογούδι ήταν εξαισθηκωτικό έχω να πω. Ελπίζω να σου άρεσε Ελένη. Λοιπόν, ε, τώρα θα σας μιλήσω για κάτι άλλο. Ε, θα σας μιλήσω για το πόσο φορτωμένο είναι το πρόγραμμα νιός εννιάχρονου. Ε, Εμεί, εγώ με τι φίλε μου, δεν έχουμε, ε, με τι υποχρεώσει που έχουμε, δεν έχουμε καιρό να βρισκόμαστε όσο το καλοκαίρι. Ε, όλες έχουμε φροντιστήρια, αγγλικά, χορούς και άλλα πράγματα. Εγώ όμως έχω ακόμη περισσότερα από ό,τι έχουν οι φίλες μου. Μαθαίνω δύο ξένες γλώσσες, αγγλικά και γερμανικά. Ε, κάνω τρία είδη χορού που μου παίρνουν 7 ώρες την εβδομάδα. Ε, Κάνω μοντέρνο Λάτιν και μπαλέτο. Το μπαλέτο έχει και το χάρακτερ μαζί. Ε, και βέβαια εγώ έχω, ε, πρέπει να βρίσκω και λίγο χρόνο να παίζω με το παιχνίδια μου. Και, να παίζ... και επίσης αν ξέχασα να σας πω ότι παίζω και πιάνω. Λοιπόν... Ε... Το πιάνο είναι ένα ωραίο όργανο και όχι μόνο αυτό, κάνω και τη θεωρία της μουσικής και σολφές. Φέτος θα δώσω σε εξετάσεις πρώτη μου φορά. Ελπίζω να το πάω καλά. Ε, τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο τραγούδι ε, που είναι της Ellie Golding το Burn. We, we don't have to worry about nothing, nothing, nothing. We got the fire and we burning in one hell of a something. Something, something They, they're gonna see us from outer space Outer space, light it up We're the stars of the human race, human race. When the light's turning down, they don't know what they heard. Shut the marsh spray it loud. Ωραίο τραγούδι και αυτό. Λοιπόν, στον ελεύθερο χρόνο μου δηλαδή που είναι λίγος, ε, παίζω με τα παιχνίδια μου που έχω πάρα πολλές κούκλες, Playmobil και μ' αρέσει να ασχολούμαι με αυτά δηλαδή να τα φτιάχνω, να, να παίζω μαζί τους... Ε, και βλέπω επίσης και τηλεόραση ε, βλέπω πολλές ταινίες που τις αγοράζουμε σε DVD ε, και άλλες τόσες βλέπω κανονικά στο πρόγραμμα της τηλεόρασης βάζει αρκετές ταινίες Εμ, εμ, εκτός από τα Playmobil μου αρέσει πολύ και να παίζω με τις κούκλες Τις Barbie εμ, Παίρνω πολλές Και μου αρέσει να τους χτενίζω τα μαλλιά Να τις δίνω διαφορετικά Δηλαδή αυτά είναι που ασχολείται Ένα στην ηλικία μου Και αυτό είναι το πρόγραμμά του Έχω να πω ε, μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο τραγούδι μας που είναι το, τη, τη Σελίνα Γκόμες το «Come and get it». Ωραίο το coming Λοιπόν, θα σας πω μερικά παραδείγματα ταινιών που μου άρεσαν πραγματικά. Ε, μου άρεσε πολύ το, η νέα ταινία της Barbie, το το Μπάρμπι και το Μυστικό Βασίλειο. Μου άρεσε το... το Μάνστερ Χάι, το ε, πείραμα. Το πείραμα, ναι. Που έχουν βγει και κούκλε, όπως και τις Μπάρμπι. Ε, και πολλές άλλες ταινίες. Ε, απλά έχω τόσες πολλές που... που, που ξέρετε τώρα... Ε, δεν τις θυμάμαι και όλε γιατί είναι πάρα πολλές που έχω δει. Λοιπόν, τώρα... Ε, με, ε, α, έχω να σχολιάσω ότι πολλές ταινίες βγάζουν και κούκλες που μου αρέσει πολύ να τις παίρνω αυτές τις κούκλες. Ε, ας πούμε, ε, ε, εγώ... Ε, από τις περισσότερες ταινίες της Barbie έχω τις κούκλες της ταινίας και είναι ένα ωραίο να, είναι ωραίο να παίξουμε μαζί τους Α, και εγώ έχω εκατομμύρια κούκλες οπότε λοιπόν ε, μπο, ε, θέλω να ε, προχωρήσουμε στο επόμενο τραγούδι της Ariana Grande το Break Free Συγνώμη είναι το Raider και όχι το Break Free με συγχωρείτε <PSAKI into my stinger> Yeah. You, gotta, you gotta cry, got it, got huh? it, yeah. you it, you it, yeah. Shine down. Okay, this, this, this one from my number one girl who got the top spot title. Spent an hour in the bathroom, Walked out looking like a model god. Doing what you do, got me right there with Apollo on the moon. Mooney's genies in a bottle, girl, if they already got you. Oh, you shit, made me feel you. so lucky. To the place of a young visionary, a player, too. You know, I have some girls' missionary. My black book of numbers, thicker than a dictionary and Bible. I got it recycled. I love and I like you. Five course meals, even though you don't mind a drive through. That's why I got you. <gasps> πολύ ωραίο το Right There Στη τηλεόραση έχει πολλές σειρέ. Ε, εγώ βλέπω τις περισσότερες από αυτές ε, Ιδιαίτερα μου έχουν αρέσει συγκεκριμένες σειρέ Και βέβαια ταινίε που βάζει τηλεόραση ε, ε, μπορώ να περιγράψω μερικές σειρές. Ε, το καλή Τσάρλι, που το έβλεπα και από μικρούλα, τη σόνη, ε, το σκανδαλιές στο καράβι και πολλά άλλα τέτοια που παίζονται ακόμα και τώρα. Ε, επίσης ταινίε που βάζει τηλεόραση ε, μου αρέσουν ε, και πολλές φορές προγραμματίζω να τις παρακολουθήσω ε, μία ταινία που παρακολούθησα πρόσφατα είναι το πώς, ε, πώς να φτιάξεις το τέλειο αγόρι ήταν μία ταινία με πολλή δράση μια χαρά ε, ε, ε, βέβαια Εκτός από αυτό έχω παρακολουθήσει κι άλλες ταινίες που, που όταν μαθαίνω ότι τις έχει και εκείνη τη στιγμή δεν μπορώ να τις δω... Ε, το καλό είναι ότι τα βάζει επανάληψη η τηλεόραση. Βάζει επανάληψη την ταινία το επόμενο πρωί και το απόγευμα εκείνο. Και βέβαια και από τις σειρές πολλά επεισόδια τα βάζει επανάληψη. Εγώ βέβαια μερικέ σειρές έχω δει όλα τα επεισόδια και... Ε, τι έχω ψηλοβαρεθεί να βλέπω όλα τα ίδια και τα ίδια, αλλά δεν είναι κακό επειδή μα κάνει να θυμόμαστε μερικά πράγματα και επιπλέον αν κάποιο επεισόδιο δεν το έχει δει μπορεί να, μπορεί να το δείξει εκείνη τη στιγμή και να πεις αυτό δεν το δω, κάτσα να το δω. Ε, Τώρα ε, μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο τραγούδι της ZDAEA, το, το replay. you everywhere I go and e e everywhere I go play you everywhere I go but you won't repeat play you everywhere I go and e e everywhere I go play you everywhere I go. Εδώ ε, ήταν ωραίο το replay, έχω να πω. Εδώ τελείωσε η δοκιμαστική μου εκπομπή σήμερα. Ευχαριστώ όσους με άκουσαν. Ε, και σας υπόσχομαι ότι θα κοιτάξω το πρόγραμμά μου και θα δω άμα μπορώ να κάνω Κάθε εβδομάδα εκπομπή στο σταθμό το Radio Music Heaven. Ε, ελπίζω η εκπομπή μου, η σημερινή, να, να σας άρεσε και, να, και άμα μπορέσω να κάνω κάθε εβδομάδα εκπομπή, να ενδιαφερθείτε να την ακούσετε. Τώρα ε, ένα τελευταίο τραγουδάκι για το κλείσιμο της εκπομπής μου. Ε, το Katy Perry Roar. Καληνύχτα και καλό απόγευμα. Αντίο.